Στοίχη 14 ως 21 Προσεύκεται δια την τελειοποίηση των Εφεσίων. 14 Ακριβώς δε, διότι δεν είστε πλέον ξένοι, αλικιακοί του Θεού και Θεία Οικοδομή, γονατίζω εμπρός στον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. 15 Από τον οποίον όλα τα αγγελικά τάγματα στους ουρανούς και όλα τα γέννη των ανθρώπων στη γη λαμβάνουν την ονομασία της φυλής και πατριάς. 16 και τον παρακαλώ θερμός να σας δώσει σύμφωνα με τον ένδοξο πλούτον της απείρου τελειότητός του, να κρατεωθείτε με δύναμη δια του πνεύματός του ή στον εσωτερικών άνθρωπον. 17. Για να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστης μέσα στα σκαρδία σας. 18. Να μείνετε δε και δια της αγάπης ριζωμένη βαθιά και θεμελιωμένοι, Δια να να καταλάβετε μαζί με όλους τους χριστιανούς ποιο είναι το πλάτος και το μάκρος και το βάθος και το ύψος της συγκαταβάσεως και του ελαίους του Χριστού. 19. Και να γνωρίσετε εκ πείρας την αγάπη με την οποία μας ηγάπησε ο Χριστός και η οποία υπερβαίνει κάθε μέτρον και όριον της ανθρωπίνης γνώσεως. Και τότε θα αισθανθείτε βουνωμοσύνην θερμοτέραν εις των Θεών, θα τον αγαπήσετε και θα φωσιωθείτε εις αυτόν περισσότερων και θα επέλθει ως αποτέλεσμα ότι θα γεμιστείτε με την αυθονία των δωρεών και τελειωτήτων που πηγάζουν από τον Θεόν. 20. Εις τον Θεόν δε ο οποίος έχει τη δύναμη να κάνει εις παραπάνω από όλα, πολύ περισσότερον από όσα εμεί ζητούμε ή μπορεί να βάλουμε με το μυαλό μας, να τα κάνει δε σύμφωνα με την δύναμη η οποία ενεργεί μέσα μας προς αγιασμόν και σωτηρίαν μας, 21. Εις Αυτόν α είναι η δόξα εν τη Εκκλησία που έχει οικοδομηθεί από του Χριστού και είναι ενωμένη με Αυτόν εις όλας τας εποχάς της ατελειώτου σειράς των αιώνων του μέλλοντος. Αμήν.